Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιάννου Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8, έτσι και σήμερα, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το Αόρατο ημιεξογήινο πλήρωμά μα, το Μυστικό Σκάφο μα. Και εκπέμπουμε εκεί κάτω τι ιδιαίτερε συχνότητέ μα προ του επιλεγμένου παραλήπτε του από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο. Κάνουμε σήμερα μια μικρή έκτακτη εκπομπή για, τον, για το ζήτημα των drones, το μυστήριο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετές μέρες και γίνεται ένας κυριολεκτικός χαμός με αυτό το ζήτημα στην Αμερική και όχι μόνο. Και έτσι λοιπόν κάνουμε μια μικρή, συγχωρήστε με γι' αυτό, μια μικρή έκτακτη εκπομπή για να το συζητήσουμε λίγο εδώ από τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Δρόνς λοιπόν, <laughs> μία μαζική ιστερία, μία μαζική εμφάνιση UFOs, ένα disinformation campaign, μια εκστρατεία παραπληροφόρησης, PSYOPs, ψυχολογικές πολεμικές επιχειρήσεις. Τι συμβαίνει ακριβώς με αυτή την κατάσταση. Έρχομαι αμέσως για να κάνουμε μία... Μικρή ανακεφαλαίωση για το τι συμβαίνει αυτές τις μέρες με τα άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα, γνωστά σε μας καλύτερα ως UFOs, που τώρα όμως αρχίζουν να το ονομάζουν drones ξαφνικά. Και θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση και θα σχολιάσουμε λοιπόν τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και θα σχολιάσουμε το ζήτημα όπως του πρέπει, γιατί πολλέ, μα πολλέ ε, ψαχλαμάρες ακούγονται και επιπλέον... Ε, έχει γίνει το ζήτημα urban legend φυσικά και φτιάχνει ήδη μια μικρή νέο μυθολογία. Είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για να το σχολιάσουμε όπως ακριβώς πρέπει σωστά για να καταλάβουμε τι παίζεται με όλες αυτές τις καταστάσεις. Εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Ακούει κανείς εκεί έξω? Say hey. Tuesday Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη στις 8, στέλνουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω από το μυστικό σκάφος μας το Υπερπέραν και οι συχνότητές μας αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Radio Albido 14. Κάνουμε μια μικρή εκτακτή εκπομπή για το νέο αναπάντεχο μυστήριο των... τελεία, τελεία, Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, στις οποίες γίνεται ένας πρωτόγνωρος, πρωτόγνωρος χαμός στα μίντια και όχι μόνο και στο ίντερνετ και στις, ε, νομίζω όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλου, ε, είναι αυτή την εμφάνιση αυτών των ε, μυστηριωδών μικρών ή μεγάλων σκαφών τα οποία ε, αυτόβούλος ε, καταρχάς όλοι άρχισαν να ονομάζουν ντρόνου. Τι έχει γίνει. Ξεκίνησε η ιστορία αυτή α, α, στους νυχτερινούς ουρανούς του Νιου ε, Εκεί εμφανίζονταν νύχτα μετά τη νύχτα παράξενα σκάφη που σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται γνωστά ως drones. Δηλαδή ως ε, unmanned vehicles. Δηλαδή μη μικρά σκάφη. Ε, άρχισαν ε, όλοι οι κάτοικοι του New να βιντεοσκοπούν ε, αυτά τα φώτα στον ουρανό, αυτά τα σκάφη. Άλλε φορέ με ένα κακό zoom in, άλλε φορέ ε, αρκετά καθαρά, άλλε φορέ σαν φώτα που κάνανε διάφορε παράξενε μανούβρε πάνω από το New Jersey επί πολλέ Αυτή η ιστορία τώρα κρατάει σχεδόν 20 μέρε, 15-20 μέρε τώρα που μιλάω. Ε, ξεκίνησε λοιπόν από το New Jersey. Ε, έγινε στην αρχή γνωστό ω The New Jersey Lights, μετά ω The New Jersey Drones, και μετά όμω ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται σε περισσότερε πολιτείε στη Νέα Υόρκη στο Connecticut, στο Coney Island, στο Ohio, στι περισσότερες πόλεις της βόρειο-ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. που μετά άρχισαν στο Τέξας, άρχισαν να στη Μοντάνα, στο Όρεγκον, στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες και μέχρι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάω μετράμε 17 περίπου, 17-18 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών όπου κάθε νύχτα γίνεται χαμός από αυτά τα εντός αγωγικών drones. Αυτό έχει προκαλέσει μια μαζική ιστερία στους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυριολεκτικά πρόκειται για υστερία, για μαζική ιστερία και όλα τα mainstream media ασχολούνται κάθε μέρα, όλη μέρα με αυτό το ζήτημα. επίση το FBI, ο στρατός, το Πεντάγωνο, το Κογκρέσο, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, το έχει σχολιάσει επίσης. Όλες οι υπηρεσίε το Homeland Security. Γίνεται ένας χαμός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει εμφανιστεί το φαινόμενο και αλλού. Δηλαδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από την Κίνα σε διάφορες περιοχές, πάνω από τη Ρωσία σε διάφορες περιοχές και πάνω από την Αυστραλία. Όλο αυτό... Ε, εκπρότης όψους ε, θυμίζει κάποιον φαρσέρ που το κάνει αυτό με drones <χε> Αλλά πάνω απ' όλα θυμίζει αυτήν την ε, πάλι ποτέ αναμενόμενη μαζική εμφάνιση των UFOs. Ε, το έχουμε δει και σε αληθινά περιστατικά του, της ουφολογικής ιστορίας του παρεθόντος σας θυμίζω εσείς που ασχολείστε στη δεκαετία του 50 την κανονική ολόκληρη μαζική επίθεση από UFOs πάνω από την Washington DC και πάνω από το Λευκό Ήκο κτλ. Είναι μια διάσημη φάση. Ε, επίσης μια μαζική εμφάνιση αμέσως με τη λήξη του Δευτέρωπα παγκόσμιου Πολέμου στο LA. Ε, επίσης επανελειμμένως πάνω από στρατιωτικές βάσεις και τώρα ακόμα έχουμε πολλές εμφανίσεις, πάρα πολλέ πάνω από στρατιωτικές βάσεις. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και με τι κολλάνε. Γίνεται λοιπόν ένας χαμός. Ε, αναλύσεις επί αναλύσεων. Οι youtubers όλοι έχουν βρει την ευκαιρία ας πούμε, για να μαζέψουν κλικς και κάνουν ας πούμε, ας πούμε πάνω στο ζήτημα αυτό να πούνε τα δικά τους. Παγκοσμίω βέβαια. Ε, τα mass media προσπαθούν να το συζητήσουν. Ε, Προσφάτω και στην Ελλάδα. ή πρόλαβα να δω ε, κάνα φορές το Sky ας πούμε, για παράδειγμα και σε άλλα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Και έχει δημιουργηθεί ένα μυστήριο με αυτή τη φάση και καταρχάς το αρχικό για μένα τουλάχιστον μυστήριο είναι γιατί τα ονομάζουν drones. Είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε δει ξανά και ξανά. Είναι τα λεγόμενα UFO flaps. Έχουν ονομαστεί αρχικώς, δεκατία τέλη δεκατίας 50 και στη δεκατία του 60 ε, οι περιοχές τις οποίες εμφανίζονται ξανά και ξανά μαζικά έχουν ονομαστεί UFO windows ή ε, UFO παράθυρα δηλαδή ή περιοχές πύλες ας το πούμε έτσι και είναι τα λεγόμενα UFO κύματα, τα UFO waves που εμφανίζονται μαζικά ε, κάθε μερικά χρόνια αυτό συμβαίνει από, την, από τα τέλη τη δεκαετίας του 1940 μέχρι σήμερα Τώρα η διαφορά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η μεγάλη, ε, η, με, η μεγάλη ενημέρωση που υπάρχει για το θέμα. Η οποία προφανώς δεν φαίνεται να μην σχετίζεται με τις αποκαλύψεις και τις εξετάσεις που γίνονται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια και με τις αποκαλύψεις που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται για τα UFOs. Ε, ταυτόχρονα συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Δεν μοιάζει να είναι άσχετο. Αλλά από ποια άποψη δεν μοιάζει να είναι άσχετο. Από την άποψη την θεματική, από την άποψη της ενημέρωσης... ότι είναι σαν να έσπασε ένα media κατεστημένο... το οποίο δεν ήθελε να παίζει αυτά τα πράγματα... παρά μόνο για να τα περιγελάσει, κάτι που συνεχίζει να συμβαίνει στην Ελλάδα βέβαια. Είμαστε πάντα πίσω, ας πούμε, σε, σε όλα τα ζητήματα το έγινε και αυτό. Ε, ε, και έσπασε αυτό το κατεστημένο και αρχίσε να τα μεταδίδουν τα, media, τα mainstream media... Ε, οι δύσπεροι UFOs ε, αναγκαστικά κιόλας αφού γινόντουσαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στον Πεντάγωνο και λιβά και λιβά. Έχουν αρχίσει και τα τελευταία χρόνια και σχολιάζουν για όλα αυτά και οι υπηρεσίε. επιλευθερώνουν έγγραφα, ντοκουμέντα απόρριτα. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ με τελευταίο παράδειγμα τον, τον ίδιο τον Τραμπ έχουν μιλήσει για, και μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό το κατεστημένο των media έχει σπάσει και αυτό είναι το καινούργιο. Αυτό φαίνεται δηλαδή να είναι πολύ σχετικό με το που γίνονται λοιπόν για μια ακόμα φορά. Έχουν γίνει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Ε, μπορώ να σα καταδείξω δηλαδή τι περιόδου στην ιστορία τη φορολογία που έχει γίνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ε, με το που γίνεται λοιπόν αυτό το τεράστιο κύμα UFOs που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Αμερική και άλλε χώρε. Ε, σύντομα και στο σπίτι σα. Ε, γίνεται ξαφνικά σχολιασμένο. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια και η καινούργια δυνατότητα τις καταγραφή σε βίντεο ε, αυτών των φαινομένων από τον κάθε μάρτυρα. Υπάρχει πλέον ε, διαδεδομένο ε, κομμάτι στο ίντερνετ, πάντα υπήρχε, αλλά ε, το ίδιο έχει συμβεί και στο ίντερνετ. Έχει περάσει ας πούμε έτσι λίγο στο mainstream του ίντερνετ. Θα το δείτε ας πούμε να σχολιάζετε από YouTube channels, από κανάλια mainstream στο ίντερνετ και και που δεν θα το κάνανε στο παρελθόν. Αυτή, αυτό λοιπόν να το ονομάσουμε τώρα έτσι εντό εισαγωγικών, αυτό το καινούριο ενδιαφέρον για τα UFOs εκ πρώτης όψηως βέβαια με τη λογική μα σκέψη είναι αυτό που ευθύνεται για την υπερπληροφόρηση και ταυτόχρονα την παραπληροφόρηση για την υπερπληροφόρηση ε, της, του μαζικού αυτού κύματο εμφανίσεων UFO Τώρα θα σχολιάσω παρακάτω γιατί τα ονομάζουν drones ε, Έχουμε καταρχάς την καινούρια άποψη που πάνε να περάσουν Πως ό,τι πετάει είναι drone Έτσι δεν είναι ε, στην αρχή μιλούσαμε για, τα, για τους υπταμένους δίσκους Μετά κάνανε αλλαγή τη ονομασίας και τα, Η οποία προέρχεται από το Project Blue Book Στις αρχές της δεκαετίας του 50 Και άρχισαν να τα ονομάζουν UFOs Unidentified Flying Objects να, ε, να μην μιλάει ο κόσμος για υπταμένους δίσκους Να μιλάμε για άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα Που μπορεί να είναι οτιδήποτε δηλαδή Ένα φλιτζάνι το φλιτζάνι που πίνω το τσάι μου τώρα αρχίζει να πετάει, α πούμε το πιάσουν τα ραντάρι, είναι ένα UFO. Ε, είναι λοιπόν οτιδήποτε τα UFO. Βέβαια τους γύρισε boomerang μετά γιατί έγινε ταυτόσιμο με τον υπτάμενο δίσκο το UFO, με το flying saucer, οπότε ε, δεν μπόρεσαν να το υπερκαλύψουν έτσι. Στην εποχή μας που κάνανε κάποιο reset από το 2016-2017 και μετά που έγιναν τα δημοσιεύματα στο New York Times, για τα τίκτα και όλα αυτά τα οποία όμως είχαν συμβεί το 2004 στο αεροπλανοφόρο Nimitz ε, και τα βγάλανε στη φόρα μέσω, το, μέσω των δημοσιευμάτων των New York Times που προκάλεσε όλο αυτό ένα ντόμινο ε, άρχισαν να το ονομάζουν UAP στην αρχή ακριβώς για να πάλι για να πάλι κάνουν αυτή την ε, ε, ε, αποσύνδεση ας το πούμε έτσι να μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Και το είπανε unidentified aerial φαινόμενα. Άγνωστα αέρια φαινόμενα, δηλαδή που είναι στον αέρα. Δεν του άρεσε το υπτάμενα. Ε, και αυτό για να βάλουν μέσα αυτό που προσπαθούσαν τόσο καιρό για να κάνουν το debugging σε πάρα πολλέ περιπτώσει, για να βάλουν μέσα τα μητρολογικά φαινόμενα φυσικά. Μια ξαφνική καταιγίδα, α πούμε, την οποία δεν είναι αρκετά μελετημένη κλπ. Και, και τι συμβαίνει, θα μπορούσε να είναι ένα UAP, ένα identified aerial φαινόμενο. Ε, όμως, ε, ακριβώς επειδή ήταν γελίο όμως αυτό το πράγμα, σύντομα έγινε μια... γιατί αυτά τα κάνει όλα η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο. Για να μάθετε περισσότερα τα πάντα για το Μυστικό Πόλεμο πρέπει οπωσδήποτε εσεί που ενδιαφέρεστε να μελετήσετε τα... τους δύο τόμους του έργου μου «Ο Μυστικός Πόλεμος», «Βιβλίο 1» και «Βιβλίο 2» που είναι διαθέσιμα, ειδικά τώρα στις γιορτές και όλας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Εκεί θα δείτε, ε, υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα και εκεί φιλοξενούνται από τις εκδόσεις του Αόρατο το Κολέγιο τα βιβλία μου για το μυστικό πόλεμο και όχι μόνο και άλλα διαθέσιμα βιβλία μου. Και μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι από το, το κολέγιο. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση με τα UFUs, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει, είναι ένα από τα επίπεδα του μυστικού πολέμου. Ε, σε πλήρη δράση μέσα στο ζήτημα αυτό βρίσκεται η φωτεινή θετική παράταξη που έχει προκαλέσει όλες αυτές τις αποκαλύψεις και την κινητικότητα, ε, με τους ανθρώπους τη, βέβαια, ε, και σε πλήρη διάταξη βρίσκεται και η σκοτεινή αρνητική παράταξη, που με αντεπιθέσεις που κάνει, προσπαθεί να... Αντιμετωπίσει, α πούμε, αυτή την κίνηση τη φωτεινή θετική παράταξη για τα UFOs, να αποκαλυφθεί τι γίνεται. Και μένεται ο μυστικός πόλεμο σε αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, προσπάθησε η φωτεινή θετική παράταξη να σερβίρει τα UAPs, δηλαδή τα Unidentified Aerial Φαινόμενα ε, Αυτό όμω σύντομα καταδείχτηκε ω γελίου και κατάφερε η φωτεινή θετική παράταξη να του αλλάξει <χεχε> το ακρονίμιο και, το, και πλέον είναι αποδεκτό το UAP ω Unidentified Anomalous Fenomena. Εκεί δηλαδή που θα βάζανε με το ζόρι μέσα στην ιστορία UFO και τα μετρολογικά φαινόμενα, τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα κλπ. Η Αφροδίτη που φαίνεται μεγαλύτερη σε διάφορε φάσεις, των ουρανό, λαμπερία κλπ. Που είναι το πιο συνηθισμένο debunking όπλο για τα UFO, ε, για τους μάρτυρες. Δεν είδαν πάρα απλά την Αφροδίτη. Ε, τώρα ας πούμε έγινε το ανάποδο. Με το unidentified anomalous φαινόμενα εξαφανίστηκε, αν δεν το έχετε προσέξει, εξαφανίστηκε το υπτάμενο ή το αέριο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, βάλαμε μέσα και όλη την παραψυχολογία. Και σωστά, διότι μεγάλο κομμάτι των φαινομένων των UFO σχετίζεται στενά με ε, τα παραψυχικά φαινόμενα, με την παραψυχολογία, με το παρανόρμαλ. Έχει, με τον όρο λοιπόν το καινούργιο το UAP όπως το κατάφερε να το κάνει, να το μεταλλάξει η φωτεινή θετική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο και να το κάνει unidentified anomalous φαινόμενα, άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα, ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πρώτον μια νίκη αυτό και δεύτερον ε, είναι ε, να μπορέσει να περάσει επιτέλους το προσκήνιο η σχέση των ε, ε, UFO ζητημάτων με το παρανόρμαλ. Τα πάντα που μπορείτε να μάθετε για το paranormal βρίσκονται στο απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό, το τελευταίο βιβλίο μου, το paranormal, το οποίο επίσης είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εκεί θα το βρείτε και αυτό για να σας έρθει κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Ε, και έτσι λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση. Όλα αυτά είναι προβληματικά βέβαια στις ε, μάχες ας τις πούμε, αυτές των ορολογιών, όπου έρχονται τώρα, από ό,τι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, ε, και από ό,τι βλέπω από την έρευνα που έχω κάνει τελευταία του ότι παίζεται στα μίντια και στο ίντερνετ, είναι ολοφάνερο, ας πούμε, ότι υπάρχει μια νέα αντεπίθεση, disinformation θα τη λέγαμε, η οποία θέλει να αλλάξει όλη αυτή την ιστορία ε, μαζικά και να την κάνει drones, δηλαδή τα λεγόμενα UAP δεν είναι unidentified aerial φαινόμενα, δεν είναι unidentified anomalous φαινόμενα, είναι drones. Και κατευθείαν ας πούμε να βγάλει το ε, άγνωστο, το παράξενο ή το μεταφυσικό κομμάτι, ή αν θέλετε το εξωγήινο ή το ισογήινο ή το εξωδιαστασιακό κομμάτι του πράγματος και να το κάνουμε μυστηριώδη drones, που δεν ξέρουμε ε, ποιο τα πετάει. Σαν να λέμε... Δεν τα πετάει η Αμερικανική κυβέρνηση, δεν τα πετάει η, Κινέ, η Κίνα, η Ρωσία, δεν τα πετάει κάποιο, α πούμε, τα πετάει ο Φαντομά. Ε, καταλαβαίνετε. Τα πετάει ο καπνί μου, α πούμε. Ο ροβίρο, ο κατακτητής, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι η όλη ιστορία τώρα. Εγώ νομίζω ότι προσπαθούν λοιπόν να λανσάρουν μια καινούργια ορολογία και όλα αυτά τα φαινόμενα να τα ονομάζουν από εδώ και πέρα drones. Διότι εδώ λοιπόν έχουμε αυτή τη φάση. Ε, Αυτά χαρακτηρίστηκαν σαν ντρόουνε αρχή εξ από τα media, τα mainstream media. Ε, αρχίσαν να μιλούν για εισβολή ντρόουνου. Στην πραγματικότητα όμως, τι συνέβαινε, στην πραγματικότητα αυτό που συνέβαινε είναι ότι οι κάτοικοι του Νιουτζέρση και σύντομα και άλλων πολιτιών στι Ηνωμένε έβλεπαν μαζικά, και όταν λέω μαζικά εννοώ 50-50, ε, ομάδες των 2, των τριών, των τεσσάρων και ε, λοιπά οι εμφανίσεις έβλεπαν φώτα στον ουρανό ξέρετε, αυτά τα φώτα στον ουρανό τα οποία κάνουν μανούβρες, τα οποία εμφανίζονται, εξαφανίζονται, πλησιάζουν, απομακρύνονται ε, είναι πολύχρωμα φώτα, είναι λαμπερά, είναι διαφορετικά μεταξύ τους ε, και αυτό εδώ είναι το παλιό καλό ζήτημα της ιστορίας με τα UFO που στην ουσία αυτό είναι που άρχισε ας σούμε, από ένα σημείο και μετά να βαραίνει όλο και περισσότερο την ουφολογία. Δηλαδή άρχισε η ουφολογία να ασχολείται λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε κατά γενική ομολογία με τα φωτάκια στον ουρανό. Τα, οποία τα είδαμε, τα ξαναείδαμε στη δικατία του 50, του 60, του 70, του 80, του 90, του 2000, του 2010, του 2020. Είναι όλη αυτή η ιστορία πάλι και πάλι. Τα φωτάκια στον ουρανό. Λοιπόν, βέβαια, έχουμε εμφανίσει καφών και κάτι διάρκεια τη ημέρα, άπειρε φωτογραφίες, άπειρα βίντεο κλπ. Δημιουργήθηκε όμως, ε, καθοδόν με την τεχνολογία, ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκίνησε με το CGI, δηλαδή με τα ε, computer graphics. Άρχισε με την ε, μεγάλη διάδοση του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών που πήγαιναν πακέτο με αυτό, άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο προσβάσιμα προγράμματα με computer graphics ε, και βέβαια και με το photoshop πούμε το γνωστό όπου άρχισαν να εμφανίζονται φωτογραφίες στην αρχή και μετά βίντεο που δείχνανε υπταμένους δίσκους, UAP, UFO πείτε το όπως θέλετε ε, τα οποία όμως ήταν ε, ε, πώς το λένε με το photoshop ή fake videos με CGI Μάλιστα, όσο πιο ρεαλιστικά θα ήταν αυτά, θυμάμαι τώρα ε, πριν από ας πούμε 20 χρόνια, ε, θυμάμαι κάποια πολύ εντυπωσιακά βίντεο με CGI με UFOs, α πούμε. Είναι γνωστά, τα πιο γνωστά από δηλαδή. Μου ήρθαν στο μυαλό τώρα, ξέρω εγώ, 4-5. Τα οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακά και έγινε αυτό ένας τρόπο ε, όπω οι hackers, α πούμε, χτυπούν μια εταιρεία. Ε, με σκοπό μετά να πούνε: ότι, κοίταξε, να δεις βρήκαμε τα αδύναμα σημεία τη εταιρεία σα, α πούμε, εμεί οι hackers και τα χτυπήσαμε, α πούμε. Οπότε τώρα προσλάβετε μας σε μας εμά για να σα καλύψουμε αυτά τα αδύναμα σημεία που τα ξέρουμε εμεί, και έτσι από hackers να γίνουμε για εσά, α πούμε, οι υπεύθυνοι τη ασφάλεια του δικτύου σα. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν, <laughs> με τον ίδιο τρόπο περίπου, έχει γίνει και εδώ. Διάφοροι καλλιτέχνε και προγραμματιστέ κλπ. Και computer graphics, CGI κλπ έφτιαχαν fake video πολύ ρεαλιστικά ε, UFO, με UFOs Γινόταν, γινόντουσαν αυτά τα βίντεο viral ε, τα βλέπε χιλιάδες ή εκατομμύρια κόσμους ε, και στο τέλος γέρανε και λέγανε εγώ το έκανα και κατευθείαν ας πούμε ήταν έτοιμοι να τους προσλάβει δηλαδή ε, το, η, στην επόμενη ε, ανάλογη ταινία ας πούμε των στούντιος ε, για να κάνουν εκεί τα CGI αφού είχαν δείξει τη δουλειά τους ε, αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα. Αυτό άρχισα να το μιμούνται πάρα πολύ. Στην αρχή ήταν λίγα αυτά. Άρχισα το μιμούνται πάρα πολύ και για το λόγο που είπα είτε έτσι για πλάκα πούμε, γιατί μπορουσε να ανεβασει να πάσα στιγμή στο ίντερνετ ό,τι ήθελες και συνεχίζει αυτό. Ε, άρχισα να το μιμούνται πάρα πολύ και με αποτέλεσμα να γεμίσει το ίντερνετ με fake UFO videos και fake UFO φωτογραφίες. Βέβαια, οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με το ζήτημα και είναι λίγο έξυπνοι άνθρωποι ή ακόμα καλύτερα οι άνθρωποι που είναι ειδικοί και έχουν ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα είναι εύκολο πολύ, εγώ το κάνω συνεχώς είναι εύκολο πολύ να καταλάβεις α πούμε αν το βίντεο είναι fake ή όχι ή αν η φωτογραφία είναι fake ή όχι των UFOs αυτών και έτσι λοιπόν α, α, έγινε η φάση τώρα, κοιτάξτε κάτι τώρα τα UFOs είναι ένα διάσημο ζήτημα Πολύ διάσημο. Είναι το πιο διάσημο, το μεγαλύτερο μυστήριο τη σύγχρονη εποχή. Παρασάνε από όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ διάσημο. Με αποτέλεσμα, ακόμα και ο άνθρωπο που έχει ακούσει έτσι κάτι μακρινά κάτι όλα αυτά και δεν ξέρει και πολλά κλπ. Το έχει υπόψη του. Σαν να λέμε να το έχει στην άκρη του μυαλού του. Όταν λοιπόν την επόμενη φορά που θα κάνει μια βόλτα, α πούμε, ξέρω εγώ και θα δει ε, κάτι παράξενο στον ουρανό, κατευθείαν θα σκεφτεί ότι είναι UFO. Δηλαδή θα παρακάψει κατευθείαν το γεγονός ότι μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο, ένα αεροπλάνο, ένα άστρο, μια φωτοβολίδα, ένας προβολέας από ένα π.χ. τσίρκο, από ένα πανηγύρι, κλπ. Και και κατευθείαν θα μιλήσει για UFOs. Ε, θα αρχίσει να το συζητάει, θα δείχνει τις φωτογραφίε που έβγαλε. Ε, αυτό έχει, το έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ στη σκοτεινή αρνητική παράταξη που φυσικά είναι εναντίον αυτών των ζητημάτων στον μυστικό πόλεμο. Το έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ με το να ξεχωρίζουν αυτού του ανθρώπου, να του καταδεικνύουν ω και με αυτόν τον τρόπο να λένε ότι ριόριστε τα UFOs είναι προβολή, είναι πάπιε που γυαλίζουν στον ήλιο, είναι. Uh, λένε, ελικόπτερα, είναι α, α, εξηγήσιμα πράγματα τα οποία ένα βλάκα είδε τον πλανήτη Αφροδίτη και το πέρασε για UFO. Ε, δυσφυμώντα έτσι με ένα disinformation, ενα disbanking εγώ θα το έλεγα, ε, dis-debanking α το πούμε, ε, δυσφυμώντα έτσι το όλο ζήτημα αυτό και όλου του σοβαρού μάρτυρε, τα σοβαρά περιστατικά, γιατί είναι αληθινό το ζήτημα όπω έχει αποδειχθεί πλέον περίτρανα που γίνονται και οι ακροάσεις σε όλα τα πολιτικά και υπηρεσιακά όργανα των ΗΠΑ εδώ και δεκαεκαιρό. Έτσι λοιπόν, φτάσανε στο σημείο δηλαδή να βλέπουνε, έχαμε φτάσει σε γελίο σημείο με όλα αυτά, φτάσανε στο σημείο να βλέπουνε στα ραντάρ, τα σκάφια αυτά, να τα βλέπει ο πιλότος από τη πολιτική αεροπορίας από ένα Boeing επιβατικό, και να βγαίνουν και να λένε ότι ο πιλότο αυτό, α πούμε, έβλεπε τον πλανήτη Αφροδίτη. Σαν να λέμε δηλαδή, εμπιστευόμαστε τη ζωή μα πετώντα με τα αεροπλάνα, τα επιβατικά, σε, σε, σε, εμπιστευόμαστε τη ζωή μα σε ηλίθιου. Οι οποίοι βλέπουν τον πλανήτη Αφροδίτη και τον περνάνε για γεωεφό. Και ταυτόχρονα είναι χαλασμένα και τα ραντάρ και του σκάφου και του πύργου ελέγχου κλπ. Τέλο πάντων, είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό. Ε, όλα αυτά είναι τα προβλήματα, το πώ να ξεχωρίσει είναι τι, τα οποία παίζουν εδώ και αρκετό καιρό και γι' αυτό το αναφέρω. Ξαφνικά όμως, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και ένα καινούριο πρόβλημα. Ε, ενώ στι παρατηρήσει, στις θεάσει, στις, στις μαρτυρίε κλπ. Το καινούριο αυτό πρόβλημα λέγεται drones. Που δεν υπήρχαν πιο πριν τα drones. Τώρα ο καθένας μπορεί να αγοράσει ένα drone από ένα φτηνό, απλό, μικρό drone μέχρι ένα πανάκριβο, μεγάλο, και να τα πετάει εκεί πάνω. Ας πούμε, ξέρω, να κάνει διάφορα και ένα ε, μάρτυρα. Ε, να τα βλέπει, να προβληματίζεται τι είναι αυτά, είναι UFOs, να τα καταγράφει με φωτογραφίες νύχτα α πούμε, για παράδειγμα, με το κινητό του, τραγώντας βίντεο κτλ, δημιουργώντας πολύ φασαρία για το τίποτα, ε, περνώντας την ουσία τα drones για UFOs. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που προστέθηκε Και έτσι λοιπόν όλο αυτό εδώ, δηλαδή, ε, το ε, επειδή είναι διάσημο το ζήτημα και ο καθένας που βλέπει ένα λαμπάκι στον ουρανό το περνάει για UFO, ε, επειδή έπαιζε όλα αυτή η ιστορία με τα CGI, τα computer graphics, τα photoshop και όλα αυτά εδώ... και πλέον στα βίντεο παίζει και αυτή η ιστορία με τα drones... τα οποία και fake videos επίτηδες από τους ίδιους τους ανθρώπους που πετάνε τα drones αυτά... να τραβάνε τα βίντεο και να λένε ε, «Να, ένα UFO». Ε, καταλαβαίνετε ας πούμε ότι όλα αυτά μετέτρεψαν σε κάτι τελείως αναξιόπιστο... Ε, ως φωτογραφία ή ως βίντεο ufo καταλαβαινετε ας πουμε οτι ολα αυτα μετετρεψαν σε κατι τελείω αναξιοπιστο ως φωτογραφια η ω βιντεο ufo τι διάφορε φωτογραφίε, τα διάφορα βίντεο, α πούμε, που υποστηρίζουν ότι καταγράφουν UFOs. Τελείωσαν αξιόπιστα. Και άλλωστε, θα έπρεπε από πολύ καιρό τώρα, μέσα στο ουφολογικό ζήτημα, να σταματήσουμε να βλέπουμε, ε, σαν το πιο σημαντικό κομμάτι του ζητήματο, το τεχνολογικό του πράγματο. Δηλαδή, το ότι είναι κάποια φώτα στον ουρανό, τα οποία είναι κάποια σκάφη, πώ πετάνε, με τι ενέργεια πετάνε, πώ κάνουν του μανούμπρε που κάνουν. Ασχολούμαστε δηλαδή συνεχώ με το πτυτικό κομμάτι του πράγματο, το μηχανικό κομμάτι του πράγματο, ενώ το ζουμί σε αυτή την ιστορία είναι ποιος, ποιος, ποιοι είναι οι επιβάτε του, από πού έρχονται, τι θέλουν εδώ, τι, τι επιχειρήσει κάνουν. Ε, να εστιαστούμε σε αυτή την ιστορία με τι απαγωγέ, σε αυτή την ιστορία με τι εμφανίσει σε ανθρώπου, με τι επαφέ που συμβαίνουν, τι προσγειώσει, τα όντα ε, τα οποία έχουν εμφανιστεί μέσα από αυτά επανειλημμένω κλπ. Δεν μπορώ τώρα να κάνω μια εκπομπή και να παρουσιάσω όλες αυτές τις εμφανίσεις, οι οποίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες στην ιστορία της ουφολογίας, αρχής γενομένης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα που μιλάμε. Και έτσι λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάθεται κανένα στη σχολή μέρα με τα λαμπάκια στον ουρανό που πήγαν από εδώ, που πήγαν από εκεί και λοιπά. Θα να έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο ε, στο ζήτημα των UFOs αυτό να παρατηρούμε συνεχώς αυτά τα φώτα ή αυτά τα φωτεινά σκάφη, τα οποία πλέον έχουν γίνει και τελείως αναξιόπιστα, γιατί μπορεί να είναι computer graphics, video, fake, photoshop κατάσταση και drones. Ε, πολύ έξινα λοιπόν, η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο, αυτό βλέπω εγώ, διεξάγει αυτή τη στιγμή ένα συντονισμένο disinformation, το οποίο γίνεται κυρίως μέσα από τα mainstream media, να μεταλλάξουν την όλη φάση των UFO σε drones και σαν ορολογία και να αναφέρονται όταν γίνεται μια εμφάνιση UFO, να λένε μια εμφάνιση μυστηριώδους drone, αλλά και ε, για να παίξουν με αυτό το ε, παλιό καλό πρόβλημα, το, το οποίο καταλαβαίνετε, αυτό το fake πρόβλημα, δηλαδή να καταπιεί όλη την αληθινή φάση και να γίνουν τα πάντα drones. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτό που έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ένα μαζικό φαινόμενο εμφάνισης UFOs έτσι θα τα λέγαμε πριν από μερικά χρόνια τα λέγαμε drones ένα μαζικό φαινόμενο εμφάνισης UFOs πάνω από πολιτείες των ΗΠΑ Πολιτείων αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου μαζικά ταυτόχρονα κάτι το οποίο ε, το περιμέναμε ότι κάποτε θα συμβεί Ίσως ε, να ήρθε η ώρα του ποιο ξέρει ε, το οποίο βέβαια πολλαπλασιάζεται ακριβώς επειδή και το φαινόμενο είναι διάσημο αλλά και το ζήτημα αυτό το καινούριο στην επικαιρότητα γίνεται όλο και πιο πολύ διάσημο από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα έτσι ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό το φαινόμενο της μαζικής εμφάνισης των UFOs οτιδήποτε είναι φωτεινό και πετάει από παρεξηγημένα άστρα μέχρι πραγματικά drones και μέχρι αεροπλάνα, ελικόπτερα κλπ. Uh. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και προκαλεί μια κυρολεκτική μεγάλη μαζική ιστερία και μια μαζική παραπληροφόρηση. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και επιστρέφω αμέσως για να σας το εξηγήσω και να σας το σχολιάσω καλύτερα ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτά τα μυστηριώδη UFO ή e drones Ακούει κανείς εκεί έξω... Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης σε μια μικρή σήμερα έκτακτη εκπομπή για την επικαιρότητα των μυστηριώδων το, του, των drones ε, που έχουν εμφανιστεί πάνω από τη ΣΥΠΑ και αλλού. Ακούτε τις συχνότητές μας επειδή τις στέλνουμε από το Υπερπέραν για εσάς σα, που είστε επιλεγμένοι παραλήπτες των συχνοτήτων μας ε, από το Άωρο το Κολέγιο και το Radio Nowhere και ακούτε αυτές τις συχνότητες επειδή αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο αλμπίτο 14. Κάθε τρίτη στις 8 έτσι και σήμερα. Έλα νωρίτερα για τα UAP και όλα αυτά ε, και τις ονομασίες. Ε, ξέρετε ποια είναι η επίσημη ονομασία των drones. Το drone είναι ας πούμε μια λαϊκή ονομασία. Είναι UAS. Δεν είναι σύμπτωση νομίζω. Τι ε, UAP τι UAS. UAS σημαίνει Unmanned Aerial System. Δηλαδή μη επανδρομένο αέριο σύστημα. Δηλαδή τα drones πάσης φύσεως ονομάζονται ε, επίσημα UAS. Και εδώ έχουμε μια προσπάθεια μετατροπής των UFO σε UAP, των UAP σε UAP και των UAP σε UAS. Όπως καταλαβαίνετε. Ε, το Πεντάγωνο έκανε δηλώσει επανειλημμένω αυτέ τι μέρε υποστηρίζοντα ότι δεν είναι δικά μα τα ντρόουν. Αυτά δεν είναι κάποια άλλη ξένη δύναμη, Κινέζων, Ρώσων, Ιρανών κλπ. και ότι δεν αποτελούν κάποιο δημόσιο κίνδυνο. No public threat. Ε, αλλά χωρί να δίνουν κανένα λόγο το ότι πώς, αφού δεν είναι δικά μα, δεν ξέρετε πιανού είναι δηλαδή, πώ κατευθείαν βγάζετε το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποιο δημόσιο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά αυτή τη δήλωση έκανε το πεντάγωνο. Ταυτόχρονα η αστυνομία, αρχής γεννωμένης από την αστυνομία του New Jersey και έπειτα την αστυνομία του Κονέκτικα, του Οχάιο και ό, σταδιακά και όλων των άλλων πολιτιών έχουν κάνει σχεδόν τις ίδιε δηλώσεις, επανειλημμένως. Ότι η αστυνομία λέει ότι το παράξενο σε αυτή την ιστορία είναι, λέει ότι τα εντό αυκών δρόνς αυτά δεν εκπέμπουν κάποιο hit signature δηλαδή τα βλέπουν με θερμοκάμερες με θερμοσυστήματα και βλέπουν ότι δεν εκπέμπουν θερμότητα καθόλου το οποίο είναι εντελώς παράδοξο ε, επίσης ε, ε, η αστυνομία έχει δικά τους drones τα ονομάζονται interceptor drones ε, που μπορούν να κάνουν interception δηλαδή ε, και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα σκάφη αυτά πολύ εύκολα αποφεύγουν τα αστυνομικά interception drones και λέει they go stealth. Γίνονται stealth, γίνονται αόρατα δηλαδή. Και συνεχίζουν παρόλα αυτά να μιλάνε για drones. Καταλαβαίνετε, παρόλο που έχουν κάνει αυτέ τη δηλώσει η αστυνομία, ταυτόχρονα εμφανίζονται και πάνω από στρατιωτικέ, μεγάλε στρατιωτικέ βάσει. Κάτι που είναι πάρα πολύ παράνομο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Κι έτσι, ένα δείγμα σα λέω, προχτέ η διάσημη για την ουφολογία αεροπορική βάση Ράιτ Πάτερσον. Ε, σας υπενθυμίζω ότι η Ράιτ Πάτερσον βάση της πολεμική αεροπορίας του United States Air Force είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές βάσεις στην Αμερική και είναι αυτή η οποία δέχεται τις, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, τις περισσότερες υποψίες ας πούμε ότι εκεί βρίσκονται τα καταρυμμένα σκάφη εκεί βρίσκονται τα σώματα ή τα non-human non -human biologics όπω έλεγε ο David Grass ο whistleblowers πούμε, στις ακροάσεις του κονκρέσου. Ε, η Ράιτ Πάτερσον είναι δηλαδή η πιο ύποπτη βάση της αεροπορίας στην Αμερική. Πετά πετούσαν λοιπόν συνεχώς δρόνους εντός αγωγικών πάνω από τη Ράιτ Πάτερσον αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα να κάνει closed airspace, να, να κλείσει δηλαδή τον εναέριο χώρο από πάνω της η Ράιτ Πάτερσον για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα μια ομάδα αστυνομικών στο New Jersey είδαν 50, 50 τα μετρήσανε, 50 τέτοια σκάφη να βγαίνουν μέσα από το νερό. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτά τα αδιάσημα μυστηριώδη drones αυτή τη στιγμή μπορούν και μπαίνουν και μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα, μέσα στις λίμνες κλπ. Ή προέρχονται από εκεί. Επίσης ε, οι όλοι να το σχολιάσουμε και αυτό ότι αρχι, δημιουργήθηκε ένα urban legend που έχει του γνώσης, μεγάλη διάδοση επί πολλέ μέρες ότι είναι ιρανικά και ότι υπάρχει λέει κάποιο ιρανικό mothership το οποίο έχει πλησιάσει στις Ηνωμένες το οποίο εξακοντίζει ας πούμε αυτά τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες drones ας πούμε και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ μεγάλη κινδυνολογία για όλα αυτά. Με αποτέλεσμα, α να βγει επίσημα και η κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και το Πεντάγωνο και να το διαψεύσει ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εγώ, που την έψεξα την ιστορία αυτή αρκετά, εντόπισα ποιο το δημιούργησε αυτό. Το δημιούργησε ένα κόγκρεσμαν. Ένα άνθρωπο από το Κογκρέσο, ο Τζεφ Βαν -δρου. Ο Τζεφ Βαν είναι ένα κόγκρεσμαν του New Jersey. Αυτό. Έκανε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, βγήκε και μίλησε για αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν ο πρώτο που το έκανε και από αυτόν έγινε ντόμινο και πέρασε σε όλο το ίντερνετ και όλα αυτά εδώ, που έφτασε στο σημείο και το Πεντάγωνο και οι Αμερικάνικοι κυβέρνητε το διαψεύσουν. Και φυσικά δεν ισχύει αυτό με τίποτα. Ε, η άλλη ιστορία που έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία ας πούμε, για να προσπαθούν να το εξηγήσουν διάφοροι είναι ότι είναι ντρόνε τη κυβέρνηση. Ότι είναι, δηλαδή Αμερικάνικα αυτά, τα οποία λέει έχουν συστήματα με τα οποία προσπαθούν με τα συστήματα αυτά... είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα, δεν θέλω να σα κουράσω τα συστήματα αυτά... με τα συστήματα αυτά να εντοπίσουν ραδιενεργή ακτινοβολία... πυρηνικά όπλα και βιοχημικά όπλα. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε ομάδες από ντρόν... τα οποία είναι εξοπλισμένα με κάποια ιδιαίτερα συστήματα ανείχνευσης... που πετάνε και ψάχνουν να βρουν πυρηνικά όπλα... τα οποία έχουν διαφύγει μέσα στις Ινωμένες Είχε γίνει και στο παρελθόν αυτό με πυρηνικά όπλα που είχαν χαθεί από την Ουκρανία, ε, ή χημικά όπλα, ή τέλο πάντων οτιδήποτε εκπέμπει μια ραντινεργό ακτινοβολία. Ε, πράγμα το οποίο είναι αστείο φυσικά, πούμε, δεν ισχύει. Έχει επίση διαψευστεί και λίγο με τη λογική να το σκεφτείτε θα δείτε ότι είναι αστείο και ότι δεν ισχύει. Ε, και βέβαια γίνεται και μεγάλη συζήτηση για ΣΑΙΟΠΣ, δηλαδή για. Ψυχολογικό πόλεμο, για psychological operations. Ε, τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό ο ψυχολογικό πόλεμο. Άλλοι λένε ότι συμβαίνει διότι θέλουν να μα συνηθίσουν, α πούμε, στην εμφάνιση αυτών των πραγμάτων, στην αρχη της έτσι σιγά-σιγά αγγλικά-αγγλικά, μετά να γίνουν οι αποκαλύψη, να προσγειωθούν κλπ, κλπ. Πράγμα το οποίο είναι τραβηγμένο πολύ για να κάνουν μια τέτοια επιχείρηση, για ποιο λόγο να την κάνουν. Ο καθάδος νιώζει ότι νιώθει ότι είναι σημαντικό και ότι θέλουν να τον ξεγελάσουνε, ότι θέλουν να τον, το φέρουνε σιγά σιγά και τα λοιπά. Ενώ είδαμε ότι όλες αυτές οι σκέψεις δεν ισχύουνε και το είδαμε πανηγυρικά στην περίπτωση του covid Ήταν απλά στην τηλεόραση και σας είπανε πάγο ρεύτε να βγείτε από το σπίτι σας, δεν σας το φέρανε ούτε σιγά σιγά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σας είπανε πρέπει να κάνετε με το ζόρι εμβόλια, αλλιώς σας απολύσουμε. Δεν χρειάστηκε ούτε να σας το σερβίρουν, ούτε να σα ξεγελάσουν, ούτε να το κάνουνε beam, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι τελείως χαζομάρα να πιστεύουν διάφορα αυτά τα πράγματα. Κατά την άποψή μου και όχι μόνο. Ε, το άλλο κομμάτι, ας πούμε, το άλλο σενάριο για τα sci ops αυτά είναι, ας πούμε, να... γιατί ε, όλο και πιο επικίνδυνα λένε ότι όλο και πιο επικίνδυνα γίνονται τα drones, γενικώς, δεν τα θέλουν δηλαδή ας πούμε και θέλουν σύντομα να τα απαγορέψουν τα ντρόνους. Και έτσι λοιπόν στείλουν όλη αυτή την επιχείρηση στη μένα έτσι ώστε να βγουν μεθαύριο και να πούνε απαγορεύουμε την πτήση των ντρόνους, στο απαγορεύουμε τα ντρόνους. <Κι> και τότε όλοι αντί να διαμαρτυρηθούν όλοι θα ανακουφιστούν και θα πούνε ουφ εντάξει λύθηκε και το πρόβλημα. Ε, αυτό ίσως έχει κάποια βάση μικρή. Ε, αν και εγώ με τίποτα δεν πιστεύω ότι θα κάνανε κάτι τέτοιο, για να απαγορεύσουν τα ντρόν. Απλά θα τα απαγορεύανε. Δηλαδή, ποιο θα του έλεγε κάτι. Και πάλι δεν καταλαβαίνω πώ σκέφτεται ο κόσμο, α πούμε. Τέλο πάντων, ε, Και στη φάση αυτή, ε, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που εγώ δεν την ήξερα, την δηλαδή έμαθα αυτέ τι μέρε διερευνώντα την κατάσταση είναι ότι τα περισσότερα ντρόν είναι κινέζικα. Ενώ τα περισσότερα ντρόν, τα οποία μπορεί να αγοράσει, μάλιστα η κυρίαρχη εταιρεία στην κατασκευή και πώληση ντρόν. Είναι Κινέζικη, δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, την ξέρουν βέβαια πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι Κινέζικη. Είναι η DJI η εταιρεία, η οποία είναι Κινέζικη. Και ίσω ε, αυτό να υπάρχει ένα θέμα με αυτό, δηλαδή ότι ντρόντς τα οποία προέρχονται από την Κίνα, τα οποία τα παίρνουν στην Αμερική, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε και τα πετάει ο κόσμο κλπ. Δεν ξέρουν, υπάρχει μια συζήτηση για αυτό, ότι δεν ξέρει τι μπορεί να έχει μέσα ή τι θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν οι Κινέζοι κάποια στιγμή στα αυτά. Ε, και αυτή η συζήτηση είναι λίγο περίεργη Αλλά τέλος πάντων ε, εξηγεί ίσως, λέω ίσως ας πούμε Αν ίσχυε το σενάριο γιατί δεν θα θέλανε τα ντρόνς και θα θέλανε να τα απαγορεύσουν Να πω επίσης την πληροφορία ότι, όπως το ψαξα, ε, Ότι οι άνθρωποι που κατέχουν ντρόνς στην Αμερική Δηλαδή στις, κυρίως στις βορειοανατολικές Ηνωμένε Πολιτείε πλησιάζουν περίπου το ένα εκατομμύριο. Δηλαδή υπάρχει ένα εκα... εκατομμύριο πληθυσμό ντρόνου. Ε, που καταλαβαίνετε αν αυτά τα ένα εκατομμύριο ντρόνου τα πετάχουν καθημερινά απλοί άνθρωποι σαν εμά ε, στην Αμερική. Ε, αυτά τα ένα εκατομμύριο ντρόνου, αν αποφασίζουν να σκοθούν όλα μαζί, καταλαβαίνετε α πούμε τι θα μαζικέ εμφανίσει θα ε, προκαλέσουν. Και. Το άλλο ε, στοιχείο είναι το εξής. Ρωτάνε πολλοί ε, και εμένα που με έχουν ερωτήσει, γιατί δεν τα καταρρύπτουνε. Δηλαδή γιατί ενώ γίνονται αυτές οι μαζικέ εμφανίσεις, ε, οι οποίες έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο, έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα, και δεν τα καταρρύπτουνε. Να σας πω, γιατί είναι παράνομο να γίνουν καταρρύψεις εάν δεν ξεκαθαριστεί ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας και δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Ε, γιατί, να σας πω γιατί, γιατί είναι πιο πονηροί ε, οι αμερικάνικέ υπηρεσίες, ο αμερικάνικο στρατό, η αστυνομία, το FBI και όλοι αυτοί Είναι πιο πονηροί από ό,τι νομίζετε, ξέρουν περισσότερα πράγματα από ό,τι σας έρχονται εσάς, στο μυαλό Και έτσι λοιπόν σκέφτονται, αν αυτά τα ντρόνς έχουν κάποιο παράγοντα πάνω τους Και γίνεται αυτή η ιστορία για να αρχίσουμε να τα καταρρύπτουμε στον κόσμο Έχουν για παράδειγμα ιούς, βιολογικά όπλα ε, έχουν κάτι επάνω το οποίο μπορεί να είναι βλαβερό για να πέσει. Πρώτον, δεύτερον, μερικά από αυτά είναι μεγαλούτσικα κλπ. α πούμε, θα, θα πέσουν σε σπίτια πάνω, σε παράθυρα, σε αυτοκίνητα ε, κτλ. Είναι πάνω από πόλεις Δεν μπορεί να έχει καταρρύψει υπτάμενα πράγματα πάνω από την πόλη. Καπου θα πέσουν πάνω στο κεφάλι κάποιου. και έτσι λοιπόν, αυτά και άλλα τώρα δεν θέλω να σα κουράσω και με αυτό. Είναι μεγάλη η λίστα ας πούμε αυτών των αιτιών που δεν τα καταρρύπτισε έτσι εύκολα όλα αυτά. Αυτό είναι ο λόγο που δεν τα καταρρύπτουν. Ε, παρόλα αυτά προσπαθούν όπως είπα να τα παρακολουθήσουν να τα συλλάβουν να, και τα λοιπά και αυτά δεν εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία για να γίνονται εύκολα ε, εντοπίσιμα πούμε, εγώ, από τα συστήματα με τα οποία προσπαθούν τα πλησιάσουν και επιπλέον με το που τα πλησιάζουν με interception drones της αστυνομίας ε, αυτά εξαφανίζονται they go stealth γίνονται αόρατα Δηλαδή δεν λένε, ακόμα και εδώ οι δηλώσει που κάνουν προσέξτε λένε, λένε they go stealth που σημαίνει δηλαδή ε, καμουφλάρονται ή γίνονται αόρατα πούμε. Αλλά χρησιμοποιούν τη λέξη stealth που την έχουμε ήδη συνηθίσει με τα ε, ε, μαχητικά stealth α πούμε και που τα πιάνουν τα ραντάρ. Ε, ε, εδώ ε, κανονικά θα να πούνε να πούν εξαφανίζονται. Πάμε να τα πλησιάσουμε και εξαφανίζονται ξαφνικά. Από τη μια στιγμή γιατί αυτό συμβαίνει. Και λένε they go stealth. Βλέπω δηλαδή γενικά με πάρα πολλά στοιχεία, σας είπα ήδη αρκετά και θα σας πω και άλλα παρακάτω, βλέπω δηλαδή μια μεγάλη διαχείριση. Υπάρχει ένα παράξενο φαινόμενο μαζικής εμφάνισης UFO που ενισχύεται και από άλλους παράγοντες που θα εξηγήσω αμέσως τώρα σε λίγο και βλέπω μια διαχείριση αυτού του πράγματος από τα μίντια και από τις δηλώσεις των επισήμων. Γενικώ, πως είπα, προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη ότι ό,τι πετάει με τη νύχτα και λάμπει είναι ντρόμου. Παραδόξω. Εκτός εάν ε, το παρατηρήσεις καλύτερα και δεις ότι είναι αεροπλάνο. Ε, αυτό είναι η όλη ιστορία. Ωραία. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα τώρα με αυτά είναι το εξής. Η τελική μου άποψη, η δική μου έπειτα από την ε, μεγάλη γνώση που έχω στην ιστορία της φωλογίας και των περιστατικών και ανάλογων τέτοιων μαζικών εμφανίσεων, αλλά και ε, από τη διερεύνηση την αρκετά μεγάλη που έκανα αυτές τις μέρες να καταλάβω τι συμβαίνει, α πούμε τι λένε ακριβώς, ε, πέρα από το να δω και όλα τα βίντεο και όλα αυτά και τι λένε ε, διάφοροι άνθρωποι όλων των ειδών, από ερευνητέ, μέχρι YouTubers, μέχρι δημοσιογράφοι, μέχρι ειδικοί. Καταλήγω λοιπόν στην εξής Άυγουση. Είναι ότι έχουμε, έχουμε ένα, μαζικό, ένα κύμα μαζικών εμφανίσεων UFOs. UAPs, πείτε το όπως θέλετε. Αυτή η φάση τώρα γίνεται κατευθείαν εντοπίσιμη... και σηκώνονται drones... για να παρακολουθήσουν αυτό το μαζικό κύμα των UFOs. Τα drones αυτά τα σηκώνει η αστυνομία, ο στρατός οποιοσδήποτε α πούμε, αλλά κυρίω ο κόσμο που έχει drones. Βλέπει δηλαδή ε, στην περιοχή του να γίνεται μια κινητικότητα UFO κάθε νύχτα. Κάποιο από του εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου το βλέπουν, σα είπα έχουν ένα εκατομμύριο drones. Ε, σηκώνει τον drone του για να δει τι γίνεται. Και αυτό το drone προστίθεται στο μαζικό φαινόμενο. Δηλαδή οι άλλοι από κάτω βλέπουν τα UFO, βλέπουν και τον drone αυτού νου ή τον drone τη αστυνομία. Ε, ταυτόχρονα. Αυξάνεται ε, η κινητικότητα σε σχέση με το ζήτημα και η παρατηρητικότητα. Εκεί δηλαδή που ο καθένα περπατάει στον δρόμο ή κάθεται κάπου και κοιτάει το χώμα, όπως κάνουν οι άνθρωποι, και δεν κοιτάνε μπροστά του, πόσο μάλλον πάνω, ε, άρχισαν να κοιτάνε πάνω και να παρατηρούν. Οπότε το παραμικρό αεροπλάνο που περνάει, άμα μπείτε στο, ε, στο ίντερνετ τα ειδικά προγράμματα που δείχνουν τι πτήσει των αεροσκαφών, θα δείτε τι χαμό που γίνεται από αεροπλάνα ανα πάσα στιγμή από πάνω μα. Σε οποιοδήποτε μέρο του κόσμου, πόσο μάλλον στην Αμερική. Ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία αεροσκαφών, αεροπλάνων και ελικοπτέρων οπότε ε, παρατηρώντας λοιπόν όλη αυτή την ιστορία με τα drones και με τα UFOs ή τι νομίζει ο καθένας βλέπουν εξαφνικά και 5, 10, 20 αεροπλάνα να περνάνε και τα καταγράφουν σε βίντεο ε, έτσι από μακριά να φαίνονται με τα λαμπάκια τους ή τα παρεξηγούν οι ίδιοι ως drones, ή ως UFOs ή ως υπτάμενου δράκους ή ό,τι θέλετε Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα σηκώνουν ντρόνς διάφοροι για να δούνε τα UFO's. Ταυτόχρονα υπάρχουν τα UFO's αυτά. Ταυτόχρονα γίνεται η παρεξήγηση με αεροπλάνα και ελικόπτερα. Ταυτόχρονα σηκώνει ο στρατός, η αστυνομία. Το λένε Interception Drones για να κυνηγήσουν τα άλλα ντρόνς που κυνηγάνε τα UFO's. Δηλαδή και γίνεται αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Από την πολύ πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα. Στα μίντια και στο ίντερνετ για αυτή τη φάση, καταλαβαίνετε ότι ο καθε... αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν εκεί και ήμουν κάτοχο ενό καλού ντρόν και άκουγα όλη αυτή την κουβέντα μέρα με τη μέρα, αργά ή γρήγορα θα μου, ερχόντουσα... θα μου ερχόταν η ιδέα να πετάξω κι εγώ τον ντρόν μου. Είτε για να κάνω πλάκα στου υπόλοιπου, είτε για να δω κι εγώ από ψηλά τι γίνεται, είτε για να πλησιάσω τα ντρόν αυτά ή τα UFOs ή ό,τι είναι αυτά. Με αποτέλεσμα να προστίθεται ακόμη περισσότερο εμφάνιση από ντρόν. Τώρα, όμω, αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Δηλαδή, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο ε, εξελίσσεται έτσι, συνθετικά, γεωμε, με γεωμετρική πρόοδο. Που φτάνει σε επίπεδο πλέον πολύ μεγάλη παρατήρηση και εξαιτία τη πολύ μεγάλη παρατήρηση σε μαζική ιστερία. Αλλά και στην αδυναμία των αρχών να εξηγήσουν κάτι. Το FBI ασχολείται όλη την μέρα, κάθε μέρα από 20 μέρε, τώρα με αυτή την ιστορία και δεν μπορεί να βγάλει άκρη τι συμβαίνει. Αν ήταν κάτι απλό θα την βγάζανε την άκρη αυτή. Μιλάμε για το FBI τώρα. Το ίδιο και το Homeland Security. Το ίδιο και ο στρατός, το Πεντάγωνο κλπ. Αποουσιάζει εντυπωσιακά και προκλητικά, βέβαια, η πολεμική αεροπορία. Ε... Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Την είδαμε να απουσιάζει και από όλες αυτές τις συζητήσεις και τις ακροάσεις, το Κογκρέσο και όλα αυτά, πάντα μιλάει το ναυτικό και η αεροπορία ναυτικού. Των Αρπλαροφόρων, δηλαδή. Τώρα, γιατί γίνεται αυτή η παρατήρηση τη νύχτα, την ημέρα, δεν υπάρχει μαζική ε, ιστορία τέτοια, όχι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, τη νύχτα εμφανίζονται, γιατί τη νύχτα και οτιδήποτε κι αν είναι, ακόμα κι αν είναι ε, psychological operation, ή ακόμα και αν είναι οτιδήποτε είναι αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να βγαίνουν με έγχρωμα φώτα, λαμπερά και να φαίνονται από όλου κλπ. Είναι ολοφάνερο ότι κάνουνε σοου όποιοι είναι αυτοί που το κάνουν. Ε, θα μπορούσαν δηλαδή, αφού λένε the ghost stealth, θα μπορούσαν ένα πάσα στιγμή να ε, ε, πώς το λένε, να κάνουν όλε τις επιχειρήσεις που θα ήθελαν να κάνουν, είτε να βρουν επιρειντικά, είτε να Παρακολουθήσουν τους ανθρώπους είτε να κάνουν οτιδήποτε ή ακόμα και τα UFOs θα μπορούσαν να είναι σκοτεινά με στη νύχτα και να μην βλέπει κανένα τίποτα. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα έχουμε και το εξής. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία νομοθεσία λέει στην Αμερική η οποία νομοθεσία λέει ότι πρέπει όποιος έχει drone πρέπει να συμμορφώνατε με τις διατάξεις του FAA. Δηλαδή να έχει συγκεκριμένα φωτάκια επάνω των τρόπων αναγνωριστικά, έτσι ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο των πτήσεων ή ξέρω εγώ και όλα αυτά. Ε, και όντω, βλέπω, εγώ το είδα στα, σε πολλά όχι σε όλα, να σε πολλά ίδια, να έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά φωτάκια, που είναι το φω πτήση, το φω που είναι στα, ε, στα φτερά, κλπ. Ε, που είναι χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα τυποποιημένα, αναγκαστικά από την ομοθεσία. Και αυτό φαίνεται όντω σε αρκετά από αυτά τα βίντεο που σημαίνει ότι ισχύει αυτό που λέμε δηλαδή ότι σε πολλά βίντεο είναι drones όντως αλλά σας είπα την προέλευση και την εξήγηση αυτών των drones λοιπόν ταυτόχρονα είπα ότι θέλουν να περάσουν αυτή την ιστορία UAS δηλαδή Unmanned Aerial Systems μία επανδρομένα ε, σκάφη πούμε, μη επανδρομένα, ε, α πούμε μία επανδρομένα αέρια συστήματα ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ακόμα και στι ακροάσεις του Κογκρέσου, ε, όπου, αλλά και σε διάφορε συζητήσει ε, πολλών ειδικών στα μίντια λοιπά με την φασαρία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να τονίζουν αυτό το unmanned, να λένε τα tick είναι unmanned. Είναι μη επανδρομένα. Γιατί, Γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν πώ μπορούν να τα κάνουν αυτά που κάνουν, αν έχουν πλήρωμα μέσα. Το οποίο τρώει α πούμε 50G, α πούμε για παράδειγμα ή εκεί που πηγαίνει με μια ταχύτητα, ξέρω 1000 χιλιόμετρα ε, ή 2000 χιλιόμετρα την ώρα, ξαφνικά να σταματάει ή να, ή να κάνει ορθή γωνία, πούμε. Δεν μπορεί να έχει, εκτός αν έχει τεχνητή βαρύτητα ή κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να έχει ε, πλήρωμα μέσα αυτό, θα έχει γίνει χαλκομανία. Ε, και για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, έχει ξεκινήσει πιο πριν αυτή η συζήτηση περί unmanned vehicles για μη επαδρομένα σκάφη, Αγνώστου προελεύσεω, UFOs α πούμε, τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν ε, πληρώματα. Και για το λόγο των λεγόμενων orbs, δηλαδή διάφορα παράξενα orbs, τα οποία σφαίρε και τέτοια και, και άλλε ποικιλίε σφαιρών, ε, σφαίρε μέσα σε κύβο, κύβο μέσα σε σφαίρα, σφαίρα σαν μέδουσα, σφαίρα σαν έτσι, σαν αλλιώ, λαμπερή, μη λαμπερή, μεταλλική κλπ. Ε, οι οποίες είναι μικρού μεγέθου. Δηλαδή μεγέθου από μπάλα του μπάσκετ, α πούμε μέχρι αρκετά μεγαλύτερη όρμπους τέτοια τα οποία σαφώ είναι unmanned αυτά δεν μπορούν να έχουν έναν άκια μέσα είναι τηλεκατευθυνόμενα ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ή προγραμματισμένα Έτσι, γι' αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία αυτή η συζήτηση και μάλιστα τη βλέπουμε τώρα αυτή τη συζήτηση να γίνεται, να καπελώνει τα πάντα ότι ό,τι πετάει και είναι λαμπερό και είναι, δεν ξέρουμε τι είναι είναι δηλαδή κάποιος UFO είναι ε, unmanned aerial system UAS Θέλουν να καπελώσουν δηλαδή ότι πετάει είναι drone Να καπελώσουν την ιστορία UAP με το UAS. Μοιάζει κιόλα συντοματικά. Ε, αυτό βλέπω και βλέπω επίσης ε, ένα μεγάλο ζήτημα μέσα σε αυτή τη διαχείριση που το κάνει το πράγμα πάρα πολύ παράξενο. Ε, οι εμφανίσει αυτές οι μαζικές που γίνονται και πάνω από το Νιου που έγιναν και μελετήθηκαν ήδη γιατί είναι πολλές μέρες αλλά και πάνω από, και από τόσες άλλες, σα είπα 17-18 πολιτείες και ταυτόχρονα και στην Αγγλία και στην Αυστραλία ε, και στην Κίνα και στη Ρωσία. Ε, Βλέπουμε λοιπόν, σε βίντεο έχω δει αρκετά, την πτήση και τι αναφορέ που υπάρχουν για όλη τη νύχτα πετούσαν και κάναν αυτό και κάνανε εκείνο κλπ. Και, λιβά και, λιβά. και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που κανεί δεν τη συζητάει, η οποία είναι πολύ απλή, εφόσον μιλάμε για ντρόν. Έτσι, λοιπόν, τι μπαταρία έχουν αυτά τα ντρόν. Αν είναι ντρόν αυτά, όπω λένε, τι μπαταρίες έχουν. Άμα θα το ψάξετε, ή άμα το ξέρετε ήδη επειδή έχετε κάποιο ντρόν, ε, τα ντρόν στα περισσότερα που είναι διαθέσιμα στην αγορά που είναι κάπως φτηνά ε, η μπαταρία τους κρατάει 10 λεπτά άντε 15 τα περισσότερα 5 λεπτά ε, πόσο μάλλον αν έχουν φώτα μες στη νύχτα και πρέπει να καταναλώνουν και ενέργεια για τα φώτα τα λαμπερά αυτά που έχουν και προβολείς και ακτίνες λέιζερ και όλα αυτά λοιπόν οπότε ε, δεν έχουν χρονοπτήσεις δεν μπορεί να είναι ντρόνς δηλαδή και να είναι όλη τη νύχτα όπως λένε και όπως τα βλέπουμε στα βίντεο έχω δει βίντεο εγώ να τα δείχνουνε ε, Επομένω, και να κάνουν μάλιστα και μανούβρε τέτοιε με μεγάλε ταχύτητε. Δεν έχουν τόσο μεγάλε ταχύτητες τα ντρόντζ. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για τα ντρόντζ τη CIA, α που χρησιμοποιούνται στι επιχειρήσει στο Αφγανιστάν, ξέρω ή στη Συρία, ή, που. ή τα ντρόντζ τα οποία βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται από του Τούρκου ή από του Ρώσους και του Ουκρανού κλπ. στον πόλεμο. Αυτά είναι πανάκριβα ντρόντζ, τα οποία είναι μεγάλου μεγέθου και τα οποία φέρουν όπλα και τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να να κάνουν βόλτε τόσο πολύ. Είναι μια ειδική στρατιωτική συζήτηση η ιστορία αυτό Δεν πρόκειται για τέτοια ντρόνς. Τώρα, άμα το ψάξετε θα δείτε ότι υπάρχουν και καλύτερα ντρόνς από αυτά τα άμεσα διαθέσιμα. Τα οποία όμως είναι πανάκριβα έως ζαν πανάκριβα. Ε, παράδειγμα κάνουν 30.000 ευρώ, 50.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν τα ντρόνς των 30 και των 50.000 ευρώ, η μπαταρία τους είναι καλύτερη βέβαια από τις άλλες των μικρών, των γενικά διαθέσιμων... που όπως είπα κρατάνε 5 με 10 λεπτά... η μπαταρία τους αυτο, αυτονών κρατάει 40, 45, 50 λεπτά. Δηλαδή αν έχεις ένα δρόν το οποίο κάνει 30.000 ευρώ... και είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας... η μπαταρία του διαρκεί για να το πετάξεις συνεχώς... διαρκεί 50 λεπτά το πολύ, το πολύ... και μέσω ώρα 40 λεπτά. Χώρια του πρέπει να ξοδεύει ενέργεια ιδιαίτερα μεγάλη για τις συνεχείς μανούβρες ή για τα φώτα τα δυνατά τα οποία έχει έτσι λοιπόν αρχίζονται τη συζήτηση περί μπαταριών θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται στις περισσότερε των περιπτώσεων δεν πρόκειται για ντρόνους αλλά αναμειγνύονται με τα ντρόνς που σηκώνουν διάφοροι είτε για να κάνουν την πλάκα τους είτε για να πλησιάσουν τα άλλα ντρόνς για... που θέλουν να πλησιάσουν τα UFOs ή τα, τα αστυνομικά κλπ, κλπ. σας είπα προηγουμένως τη σύνθεση του φαινομένου. Ε, υπάρχει πάντως μια μεγάλη ε, διαχείριση Τώρα ε, Επίσης έχουμε συνεχώς εμφανίσει σε πάνω στις τραγωτικές βάσεις Αυτό δεν είναι καινούριο Κρατάει από τη δεκαετία του 50 Μάλιστα, η αιμονή των πληρωμάτων των λιπταμένων δίσκων είναι η πυρηνική ενέργεια και τα πυρηνικά όπλα. Όποτε εμφανίζονται του επαφικού, λένε αφού πρέπει να αφού πληστείτε, μη χρησιμοποιείτε πυρηνικά όπλα κλπ. Και και Στην ουσία το αντιπυρηνικό κίνημα ξεκίνησε από τους επαφικούς και από τα πληρώματα των λιπταμένων δίσκων. Αυτή το ξεκίνησαν. Άμα θέλετε το πιστεύετε. Ε, αυτή είναι η αλήθεια και έτσι λοιπόν έχουμε εμφανίσει πάνω από πυρηνικέ εγκαταστάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, μάλιστα ιστορικά στην ουφολογία καταγράφουμε ιστορικά 167 παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέσα στις δεκαετίες σοβαρές γιατί τα, ε, ε, όλα είναι εκατοντάδες τα περιστατικά αλλά 167 σοβαρές παρεμβάσεις έχουν γίνει στην ιστορία της ουφολογίας Επάνω από πυρηνικέ εγκαταστάσει, πυρηνικά όπλα, βάσει, στρατιωτικέ κλπ. Μάλιστα, σε πολλέ περιπτώσει έχουν κάνει και shutdown τη βάση όλη και των πυρηνικών συστημάτων και των πυρηνικών κεφαλών. Κανονικό shutdown, όπω στην περίπτωση τη στρατιωτική βάση Βάντερμπεργκ το 1964, τη διάσημη ιστορία στη βάση Μάλστρομ το 1967, ε, την πρόσφατη στο F.E. Warren το 2010 κλπ., κλπ να μην σα κουράζω. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί το διάσημο σε αυτά τα ζητήματα πάνω, το βιβλίο του Bob Hastings, το UFOs and Nukes, που καταγράφει όλες τις ε, εμφανίσεις και τις παρεμβάσεις επάνω σε πυρηνικέ βάσεις των UFOs. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Εμφανίσεις ε, ε, drones, όπως τα λέει, μυστηριώδων drones, επάνω από σταριτρικές και πυρηνικέ και ευαίσθητες Κυβερνητικέ εγκαταστάσει. Σα είπα νωρίτερα ότι η θρυλυκή, περιβόητη βάση Ράιτ Πάτερσον έκλεισε το airspace τη. Για αυτόν τον λόγο, φοβηθήκανε. Παρόλο που έχουν συστήματα στι βάσει αυτέ, να σα πω, έχουν κάποια συστήματα για να αποφεύγουν ακριβώ τα ντρόνου. Δηλαδή, ανάβουν ένα σύστημα που έχουν και δημιουργείται ένα αόρατο τείχο γύρω-γύρω από τη βάση. Οπότε, φανταστείτε ένα ντρόνο να πετάει για να πάει στη βάση και ξαφνικά σταματάει. Είναι σαν να πέφτει πάνω σε ένα τείχο. Δεν μπορεί να πετάξει πάνω από τη βάση. Και όλε οι μεγάλε βάσει στρατιωτικέ έχουν αυτά τα συστήματα για να αποφεύγουν τα ντρόντ, κυρίω τα κατασκοπευτικά φυσικά ντρόντ. Ε, οπότε, γιατί δεν τα ανάβουνε? και τι σημαίνει έκλεισε το airspace τη Wright-Patterson. Ε, αντίστοιχα, βγαίνει ο Τραμπ, ο πρέσβη δεν ελέγχει όπω τον λένε, δεν έχει αναλάβει ακόμα, θα αναλάβει στι 20 Ιανουάριου. Ε, βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι η κυβέρνηση, εννοεί την κυβέρνηση Biden, γνωρίζει περί τίνο πρόκειται αυτά τα ε, σκάφη. Αλλά δεν το λέει στον κόσμο. Αυτό το είπε ο Τραμπ. Και ότι μόλις βγούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε άμεσα το ζήτημα αυτό και θα αποκαλύψουμε τι συμβαίνει. Αυτό είναι δήλωση του Τραμπ των ημέρων. Ε, σας είπα το πρόβλημα που έχουν για να τα καταρρίψουν. Ε, δηλαδή μπορούν, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία πηγαίνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να αντιμετωπίσουν με ελικόπτερα ή με ντρόνς ή με αντιμετωπικά πυρά ή με πυράβλους. Ε, αλλά αυτό καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ένα αέριο πόλεμο πάνω από τους πόλεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ε, και η όλη ε, αυτή ε, κατάσταση σαφώς περιέχει ένα κομμάτι σάιωπς. Δηλαδή ψυχολογικές επιχειρήσεις. Ε, ένα κομμάτι του φαινομένου. Τώρα, μην ξεχνάτε... Πολύ ξεχνάτε και το πάτε κατευθείαν στη συνωμοσιολογία. Μην ξεχνάτε ότι τα mainstream media το μόνο που θέλουν είναι ένα μεγάλο θέμα να κρατάει μέρε για να μην δουλεύουν. Για να μην πρέπει κάθε μέρα να βρίσκουν ειδήσει κλπ. Οπότε έγινε μεγάλο σεισμό, μιλάμε για το μεγάλο αυτό σεισμό συνέχεια. Χαίρονται οι δημοσιογράφοι. που να έχουμε θέμα να λέμε. Έγινε ιστορία με, το, με ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα όπω έγινε στην Ελλάδα. Έχουμε χρόνο να μιλάμε γι' αυτό. Ωραία. Χαίρονται με τα μεγάλα γεγονότα. Με τον κορονοϊό, ας πούμε, μιλούσανε τρία χρόνια, είχαν θέμα να μιλάνε. Ε, αντίστοιχα τώρα, ε, ακριβώς επειδή το ζήτημα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι μυστηριώδες κλπ, είναι clickbait για τα media, για τα mainstream media. Ασχολούνται λοιπόν με αυτά, ε, γιατί έχουν ένα ωραίο θέμα με τον οποίο να γεμίσουν τις εκπομπές τους και να λένε τα δικά του. Και δεν υπάρχει δηλαδή σώνη και καλά, κάποια, και καλά λέω, έτσι, κάποια συνωμοσιολογία πίσω από αυτό, είναι το δεδομένο ενδιαφέρον των media για την προσέλκυση του ενδιαφέροντο του κόσμου. Και αυτό είναι ένα από του βασικού λόγου που αυτό το ζήτημα τώρα με τα ντρόνου έχει γίνει τόσο πολύ viral και τόσο πολύ συζητήσιμο και τόσο πολύ καταπληκτικό και τόσο πολύ μεγάλο χαμό γίνεται. Ακριβώ επειδή ασχολούνται ανεξαιρέτω όλα τα media, από το παραμικρό YouTube Channel μέχρι το CNN. Οπότε καταλαβαίνετε, α πούμε, ε, και όλα γίνονται για τα κλικς. Για να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. Να μάθει και τα νεότερα τι έγινε παρακάτω, τι ανακοινώθηκε, τι βλέπουν πάνω από τη νέα πολιτεία που εμφανίστηκαν κλπ. Είναι ολοκληρωμένο το όλο αυτό. Και έτσι λοιπόν τα μίντια το εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Το φουσκώνουν κιόλα φυσικά. Όπου μπορούν και όπου θέλουν. Και ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κατάσταση μπορεί να γίνει μια. Ε, διαχείριση του μυστικού πολέμου στα πλαίσια του μυστικού πολέμου ε, όλων αυτών των ε, πληροφοριών και να γίνεται ένα μεγάλο disinformation από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη όπως συνήθως και κάνει είναι η δουλειά της είναι μια από τις βασικές δουλειέ που κάνει η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο να κάνει παρά disinformation αυτό συμβαίνει και τώρα ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιάννη Βλάκης. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει άραγε κανείς εκεί έξω που να μας ακούει Ούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και παρακολουθείτε μια μικρή σήμερα ε, έκτακτη. Θα την ονόμαζα λόγω επικαιρότητα μεγάλη εκπομπή για τα μυστηριώδη drones και για τη μαζική ιστερία ή τη μαζική εμφάνιση UFOs που γίνεται στην Αμερική και αλλού. Όπω κάθε Τρίτη στι 8 είμαστε εδώ. Ε, αναμεταδίδονται οι συχεινότητές μας από το Internet Radio Albedo 14 για να φτάσουν σε εσά τους επιλεγμένους από το αόρατο κολέγιο και το Radio Nowhere παραλήπτες τους και συζητάμε λοιπόν για αυτό το ζήτημα, φτάσαμε εδώ σε έναν επίλογο κάνω μια ανακεφαλαίωση της ε, κατάστασης και της άποψή μου είπαμε ότι είναι απλά ε, απλά εντό αγουικών ένα ακόμα ε, κύμα μαζικής εμφάνισης UFOs όπως έχει συμβεί πολλές πολλές, πολλές φορές στο παρελθόν ε, μοιάζει να μην είναι άσχετο ε, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση δηλαδή με τις τελευταίες εξελίξεις ε, για, τις ε, για τις ακροάσεις περί των UFOs, και λοιπά, στο κογκρέσο και αλλού ε, ήδη επίσης γίνονται καινούργιες ακροάσεις για αυτό το μυστήριο με τα ντρόμς. Δηλαδή ασχολείται συνεχώς και το Κογκρέσο και η Γερουσία <στονικές> και φυσικά όλες οι υπηρεσίε, οι κυβερνητικές. Ε, και εμφανίζεται και σε άλλες χώρες. Είπα, στην Αγγλία, στην Κίνα, στη Ρωσία και στην Αυστραλία Και από την Αγγλία, λογικά, καλώ ήρθανε και στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω θα τα δούμε και στην Ελλάδα, αν δεν τα βλέπουμε ήδη. Ε, πρόκειται λοιπόν για ένα μαζικό κύμα εμφάνισή UFO. Το οποίο... Ενισχύεται από ντρόν και από ντρόν που κυνηγούν τα ντρόν και από ντρόν όλων των ανθρώπων που έχουν ντρόν που δεν βρήκαν ευκαιρία να τα σηκώσουν κι αυτοί. Και το πράγμα γίνεται πολύ παράξενο, όπω καταλαβαίνετε. Και βέβαια, επειδή γίνεται, ε, είναι ήδη διάσημο το ζήτημα των UFOs και όλα αυτά, γίνεται και διάσημο αυτέ τις μέρε το ζήτημα με αυτά τα λεγόμενα ντρόν. Οπότε ο καθένα είναι σε παρατηρητικότητα με το κινητό στο χέρι και κινηματογραφεί αεροπλάνα, ελικόπτερα και τα ονομάζει ντρόν. Ε, χωρίς να ξέρει τι είναι και γενικώς και οι άλλοι που τα ονομάζουν δρόνους δεν ξέρουν τι είναι παρόλο που σε πολλά βίντεο φαίνονται όντως δρόνους. Μερικά από αυτά μάλιστα πολύ παράξενα δρόνους τα οποία δεν είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ε, η, αλλά γενικά αυτό σημαίνει μια σύνθεση δηλαδή όπως συχνά συμβαίνει σε αυτά τα πράγματα σημαίνει μια σύνθεση, αυτό έχει προκαλέσει μια πολύ πολύ μεγάλη ταραχή αυτή η ταραχή σηκώνει από μόνη τη διαχείριση και είναι μια Διαχείριση πάνω στο ζήτημα αυτό τη κοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Κάνει δηλαδή μέσω τη διαχείριση που συμβαίνει στο φαινόμενο αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι δεν αποκλεί να σηκώνει και ακόμα, επιπλέον στα πλαίσια τη διαχείριση αυτή, είναι μια αντεπίθεση στην ουσία στο ζήτημα των UFOs που το έχει προκαλέσει το τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα η φωτεινή θετική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Νομίζω ότι ο κεντρικός σκοπός αυτής της διαχείρισης, η οποία είναι πολυεπίπεδη, ο κεντρικός σκοπός είναι να καπελώσει την ιστορία UFO, δηλαδή ό,τι πετάει είναι drone. Αν είναι μυστηριώδες, είναι μυστηριώδες drone. Αυτό βλέπω εγώ σε αυτή τη φάση και βλέπω μπροστά μου και μία, ίσως να έχουν δίκιο αυτοί που το λένε σε αυτό το σενάριο, μία απαγόρευση των drone's την οποία ενώ θα τη βλέπανε με διαμαρτυρία ο κόσμος που έχει ντρόνους... θα τη δούναμε ίσως με κάποια ανακούφιση... ας πούμε και θα λυθεί το μυστήριο για τους συμβόλυμους. Ε... Αυτά είχα να σχολιάσω στις ταξιδιώτες μου για αυτά τα ζητήματα. Ε... Περισσότερα για τις διαχειρήσει αυτές μπορείτε να διαβάσετε στο δίτομο έργο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» όπου καταδεικνύω εκεί τις τεχνικές των διαχειρήσεων αυτών σε πάρα πολλά θέματα και μπορείτε βέβαια να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει εκεί θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία από μένα συγγραφικά έρχονται όλο και πιο καινούργια γιατί είναι πολλά τα εξαντλημένα βιβλία μου που προσπαθούμε να τα επανεκδίδουμε από το αόρατο κολέγιο το τελευταίο είναι το paranormal που όπως είπα σχετίζεται άμεσα και με το ζήτημα των UFOs. Άλλωστε γι' αυτό ονομάζονται τελικά από τη φωτεινή θετική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο το μεταλλάξαν το UAP, το Unidentified Aerial φαινόμενα που ήταν γηλία έτσι και αλλιώ ορολογία. Ε, σε Unidentified Anomalous φαινόμενα για αυτό το λόγο, γιατί έχει προεκτάσει προ το όλη η όλη κατάσταση με ε, τα φαινόμενα αυτά. Ε, όπω ήδη το έχουν δει δηλαδή και με τα προγράμματα τα ειδικά, τα πιο πρόσφατα που έχουν γίνει όπω το OSAP, από την Bigelow Aerospace και το Πεντάγωνο μεταξύ άλλων και στο Skinwalker Ranch και αλλού το έχουν αποδείξει ότι έχει προεκτάσει το πράγμα στο παρανόρμαλ τα πάντα για το παρανόρμαλ στο βιβλίο μου ε, το απόλυτο βιβλίο για το υπερφυσικό ή το παραφυσικό αν θέλετε ε, επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange ο μυστικός διαστημικός σταθμός συνταξιδιώτες μου καλή όλου σα, πείτε εδώ και στου φίλου σα, στην παραμονή των Χριστουγέννων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να ετοιμάσουμε μια μεγάλη, όπω το κάνουμε παραδοσιακά, μια μεγάλη εορταστική Χριστουγεννιάτικη, Πρωτοχρονιάτικη εμ, εκπομπή στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Εορταστική και μεγάλη, όπω το κάνουμε παραδοσιακά κάθε χρόνο. Θα το κάνουμε και φέτο και θα κάνουμε τα πάντα να την παίξουμε στην παραμονή του Χριστουγέννου. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε καλά, καταρχά, πρώτο Θεό, και θα τα καταφέρουμε. Και είστε καλεσμένοι όλοι σας λοιπόν στην επόμενη εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού, τη μεγάλη εορταστική μας εκπομπή ε, για τα Χριστούγεννα και το τέλος του χρόνου και την, τον ερχομό του, και, του νέου έτους. Και σήμερα ήταν μια μικρή έκτακτη εκπομπή για το παράξενο αυτό φαινόμενο με τα μυστηριώδη drones που έχουν προκαλέσει μαζική ιστερία. Εμά δεν μα προκαλεί καμία ιστερία το όλο ζήτημα, γιατί ακριβώς ε, γνωρίζουμε με όλες τις λεπτομέρειες ε, καταρχάς την ιστορία της φυφολογίας και το τι συμβαίνει συνήθως με αυτά τα ζητήματα, αλλά και τον μυστικό πόλεμο. Επαγρυπνείτε λοιπόν, πολλά έχουμε να δούμε ακόμα, όπως και εδώ και καιρό σας λέω, ότι όντω έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Καληνύχτα σας από το μυστικό διαστημικό σταθμό, φίλοι μου. Γεια σας, συνταξιδιώτε μου, ραντεβού στην ορταστική εκπομπή μας. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός απομακρύνεται. Εγώ και η συγκεκρινή τριά μου σα χαιρετούμε. Γεια σας. tradition say artisans of civilization from whom we inherit all may we manipulate nature too much to own the lives of those unwritten are silently By to propagate good example Rise above and they cry too much faith in systems. Look too little to men. receive no help from without, need help from within. Modify to improve, give sense to stimulate, break our foundations to create too much faith in look too little to men